μεταξύ από και μεσονικτικού. <ΣΣΣΣ> Λόγι από τον Ιερό άθωμα. <ΣΣΣ> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Αγαπητοί ακροατές, εύχομαι, εγκάρδια, καλή, ευλογημένη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή που άρχισε. Απόψε, με λίγα και απλά λόγια, θα αναφερθούμε στο ποια είναι η ζωή ενός Αγιορείτου Μοναχού. Αν θελήσετε, θα μπορούσαμε να έχουμε μία έτσι μικρή αναφορά στα κύρια σημεία της ζωής του και να πάρουμε κάποια όλοι μας έτσι ωφέλη πνευματικά. Στην κρίσιμη εποχή μας, ο Αγιώνυμος Άθωνας παραμένει αδελφοί μου νησίδα ειρήνης, εσωστρέφειας, λίκνο χαράς. Το μήνυμα αυτό σιωπηλά και μυστικά στέλνουν οι ταπεινοί του οικίτορες σε ένα κόσμο ανχώδη, εξωστρεφή, ανέστιο και ανέραστο. Χρειάζεται δυνατή ακοή, πόθος, πόνος, ειλικρινής δίψα για την υποδοχή του Ευαγγελισμού που έρχεται από του άσιμου κατοίκους των Ιερών Μονών των σκητών, των κελίων, των καλυβών, των σπηλαίων του Αγιώτεκνου Άθωνα. Αυτός που θα αποφασίσει να μονάσει είναι ελεύθερος να εκλέξει από μόνος του τον τόπο διαμονής που η ψυχή του αναπάβεται. Μέσα στον Ορθόδοξο Ανατολικό Μοναχισμό όπως και στην Εκκλησία είναι σεβαστό λίαν το ανθρώπινο πρόσωπο και στην ωραιότητα της ποικιλίας που υπάρχει βρίσκει κανείς τον τρόπο ζωής που του δίνει την καλύτερη ψυχική άνεση η απόφαση προς μονασμό θέλει δύναμη θέληση και τόλμη η σημερινή υπερκαταλωτική κοινωνία και η εντός συγωγικών πρόδοση, οι διάφορες ανέσεις και τα λοιπά του τεχνικού πολιτισμού αποδυναμώνουν την ψυχή, την κάνουν οχελή, πλαδαρή και αδιάφορη. Έτσι χρειάζεται μεγάλη τόλμη να εγκαταλείψει κανείς τα δεσμά που τον δένουν με τις ύλης τη πονηρές προσταγές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι μπορούν να γίνουν μοναχοί, αρκεί να το θελήσουν. Έτσι, κλείσιμε ήτα είναι αυτή τούτη η επιθυμία που ποτέ δεν τη σκέπτεται και δεν την έχει ο άλλος. Μοναχός κανείς τελικός γίνεται για ένα και μόνο σκοπό, για να ενωθεί με τον Θεό, για ένα ολοκληρωτικό δόσιμο στο Θεό. Μόνο ένας άπιστος δεν μπορεί να γίνει μοναχός. Ο μοναχός αποσύρεται στην ησυχία γιατί αυτή θα τον βοηθήσει στην πνευματική του ανάβαση. Σημασία στην πνευματική ζωή δεν έχει μόνο ο τρόπος αλλά και ο τόπος. Ο τόπος βοηθά πολύ. Πάντα τα ορθόδοξα μοναστήρια κτίζονταν μακριά από τις πόλεις, στην ησυχία. Η συνηθισμένη κίνηση, σε αντίθεση με τον δυτικό μοναχισμό, ήταν πάντοτε οι άνθρωποι του κόσμου να πηγαίνουν στα μοναστήρια και όχι μοναχοί στον κόσμο να πηγαίνουν προς παραμυθία, αγιασμό και προσκύνηση. Ο μοναχός αγαπητοί μου δεν εγκαταλείπει τον κόσμο γιατί τον μισεί. Όχι, αλλά γιατί η ταραχή της πόλεως και το κοσμικό φρόνημα δημιουργούν ταλαιπωρία στην ψυχή, σκοτασμό, διάχυση, διάσπαση, μέρημνες πολλές. Είναι αδύνατο να υπάρξει σωστός μοναχό και να έχει πρόοδο πνευματική και να έχει μίσο στην καρδιά του για τον κόσμο Ο μοναχός δεν αφήνει τον κόσμο πίσω του γιατί τον φοβάται γιατί δεν μπορεί να ζήσει εντός του γιατί δεν μπορεί να τα πηγαίνει καλά με τους συνανθρώπους του Πρέπει να είναι δυνατός και έτοιμος να αντιμετωπίσει τους πάντες και τα πάντα Έτοιμος και για αυτόν τούτο τον γάμο δεν είναι αγαπητή μου από και καταφύγιο δυστυχισμένων, απελπισμένων, μειονεκτικών, προβληματικών ανθρώπων ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Φυσικά δεν υπάρχει άνθρωπος δίχως προβλήματα. Έτσι και οι άνθρωποι που έρχονται σήμερα στο μοναχισμό από τις εκβιομηχανοποιημένες πόλεις και τις άστατες κοινωνίες είναι παιδιά της εποχής τους και διακατέχονται από την προβληματική του κόσμου. Απλώς αναφέρουμε εδώ πως το μοναστήρι δεν λύνονται αμέσως με ένα μαγικό τρόπο όλα, αλλά χρειάζεται μακρύ και προσεκτικός αγώνας επικοινωνίας προς θεοφιλία και φιλαδελφία. Η αγωγή που θα δώσει ο γέροντας στον καθένα ξεχωριστά θέλει ιδιαίτερα μεγάλη τέχνη. Ο μοναχός δεν είναι ανέραστο άνθρωπο. Αναπτύσσει στενή και ζωντανή προσωπική, ερωτική βέβαια καθαρά πνευματική σχέση με αυτόν, τον μόνο αληθινό ζωντανό Θεό. Δεν είναι άρνηση ζωή του μοναχού, αλλά κατάφαση. Κάθε βράδυ θα αρχίσει και θα τελειώσει την προσευχή του με ένα κομποσχήνι υπέρ του κόσμου. Οι μοναχοί δεν ζουν παρασιτικά και εις βάρος της κοινωνίας αλλά αποδίδουν έργο, η εργασία θεωρείται κατά το παύλιο λόγιο ο μη εργαζόμενος μη δε εστιαίτο, θεωρείται η εργασία ιερή. Ερχόμενος στο μοναστήρι κάποιος να μονάσει θα διέλθει βάσει του καταστατικού χάρτου του Αγίου Όρους, ένα διάστημα δοκιμής που είναι από ένα μέχρι τρία χρόνια. Στο ικανό αυτό διάστημα δοκιμάζει κανείς και δοκιμάζεται. Μπορεί ο άνθρωπο αυτό να έφτασε μέχρι εδώ με προοπτική λαθεμένη. Θα του υποδειχθεί υπομονετικά και κατάλληλα το τι συμβαίνει εδώ, ποιο είναι ο σκοπό μα, ποια η ζωή μας. Όταν αβίαστα και ελεύθερα τη ζωή μας αυτή ενσυνείδητα την αγαπήσει και θελήσει να την ακολουθήσει, θα παραμείνει. Διαφορετικά μπορεί, δίχως καμία του υποχρέωση και δέσμευση να φύγει. Στον πνευματικό αγώνα που αρχίζει θα βοηθηθεί πολύ με τη συχνή και εκούσια αναφορά του στον γέροντα, τον πνευματικό καθοδηγό που σε ένα κοινόβιο μοναστήρι είναι ο ηγούμενος. Η αναφορά της προτέρας ζωής του, του πόνου του, της αγωνίας του, των παθών του, των σκέψεών του, των δυσκολιών του και των ταλαιπωριών του παλαιοτέρων και σημερινών, θα βοηθήσουν τον γέροντα να βοηθήσει τον υποψήφιο καλύτερα. Η σοφία, η πείρα, η γνώση, η χάρη, η διάκριση του γέροντα στο άνοιγμα της ψυχής του υποτακτικού έχει να προσφέρει πολλά και σημαντικά βοηθήματα για την ασφαλέστερη πορεία της ψυχής από τις συμπληγάδες του εγωισμού και τις αιμονής στο ίδιο θέλημα Ο γέροντας θα δώσει αυτό που μπορεί να σηκώσει κάθε ψυχή Ένα μοναστήρι δεν είναι ένα στρατόπεδο που η ζωή του πηγαίνει ρολόι βάση ενό άκαμπτου νόμου Η μοναχή είναι ελεύθερη και ο γέροντας τους δίνει αφού ζητήσουν χρησιμοποιώντα τρόπους και μέσα διάφορα Μία αγωγή που βασικά τη στοιχεία είναι η οικονομία και η αυστηρότητα ο σεβασμός η ευγένεια, ο σεβασμός του κάθε προσώπου. Έτσι, όταν ο γέροντας δει ότι ο υποψήφιος μοναχός μέσα από την καρδιά του αποδέχεται να ακολουθήσει το μοναχικό βίο, τον ενδύει το μοναχικό ένδυμα και του τα την ωραότατη και γεμάτη συμβολισμός ακολουθία της κουράς. Κουρά ονομάζεται γιατί κόβονται τρίχες από την κεφαλή και είναι στοιχείο συμβολικό. Φανερώνει την εκούσια ολοκληρωτική προσφορά του κυρώμενου στον Θεό. Μάλιστα ο ίδιος ο προσκουρά προσφερόμενος δίνει τρεις φορές το ψελίδι στα χέρια του κύρεντος, ακόμη και νομικά αναποδειχθεί ότι κάποιος δια της βίας εκάρη ακυρώνεται η ακολουθία της κουράς. Βασική προϋπόθεση είναι η εκουσιότητα, Επελευθερία οι πάντες εκλήθημεν, αλλά και η γνώση. Ο ενθουσιασμός υπάρχει ως στοιχείο της νεότητος και σημειωθείες βοηθείες, αλλά δεν είναι βέβαια αυτό που θα κρατήσει κάποιον στο μοναστήρι. Η ωραιότητα και η καθαρότητα της φύσεως δεν βαστά πάλι σε ένα ιερό τόπο. Χρειάζεται κάποιες βαθιές δυνάμεις που θα σε κάνουν να μην θες να σε ένα μικρό χώρο για μια ολόκληρη ζωή και να θεωρείς μάλιστα το μικρό σου κελί ότι είναι ένας ειρηνικός οκένος. Έλεγε ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης πως την ώρα της κουράς ενός μοναχού είναι σαν να έρχεται ένα συνεφάκι και να τον ζαλίζει και γιατί εάν, εάν δεν γινόταν αυτό τότε θα το βάζε κατά κάποιο τρόπο στα πόδια ο υποψήφιο, γιατί εκείνη την ώρα είναι σαν να υπογράφει τη θανατική του καταδίκη αφού πλέον δεν ζει για τον εαυτό του Δεν ζει για τους άλλους Αλλά για τον Θεό ε, Δεν έχει δικαίωμα περιουσίες Δεν έχει δικαίωμα γνώμη, Δεν έχει δικαίωμα από τα πολλά δικαιώματα Που έχει ο κόσμος Αλλά όλα αυτά τα υποτάσσει Τα υποβάλλει ε, Τα εγκάρδια Στο θέλημα του Θεού Το οποίο ασπάζεται θερμά Το στάδιο των αρετών είναι η βουλωμένη αθλήσε εισερθέτε των γάλων της νηστείας αγώνα η γαρνομήμως αθλούντες δικαίως στεφανούντες και αναλαμοντες πανοπλίαν του σταύρου, το εχθρό ο μεθαμ, άρρηκτον κατέχονται στην πίστην και ω τώρα την προσευχήν και περί παν τη μαχαίρα στην νηστείαν ή της εκτέμνην από καρδίας πασακακίαν, ο οποίον τ' αληθίνων κομίζεται στεφάνον, παρά του πανβασιλέως, Εν τη μέρα Κατά την κουρά, ο κυρώμενος φορά τα ράσα και αλλάζει σχήμα και όνομα δηλωτικά τη εσωτερική αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο φρόνημα. Από την ώρα εκείνη. Ζήει όλος δοσμένος τον Θεό, σκεπτόμενος συνεχώς μη τον λυπήσει ούτε στο παραμικρό. Πώς θα τον ευαρεστήσει, προσδοκώντας το έλεος, τη χάρη και την ευλογία του. Μεταξύ των άλλων υποσχέσεων που δίνει την ιερότατη αυτή στιγμή, των μυστικών συμβολέων του με τον ουράνιο νυμφίο της ψυχής του, υπόσχεται να τηρήσει ισοβίως, Τις τρεις βασικές αρετές που συνιστούν το μοναχικό και αγγελοειδές πολίτευμα Υπακοή, ακτιμοσύνη και παρθενία Η υπακοή είναι η ελεύθερη και χαρούμενη ακολούθηση των συμβουλών, οδηγιών και κανόνων του γεροντός του Ο μοναχός δεν κάνει τίποτε δίχως να ρωτά Από τα πιο πρακτικά μέχρι τα πιο πνευματικά θέματα θα πρέπει να λάβει την ευλογία την άδεια του πνευματικού του Πατέρα. Αυτό στην αρχή τουλάχιστον είναι κάπως δύσκολο γιατί ο άνθρωπος, όπως λέει ο λαός, έχει συνηθίσει να κάνει του κεφαλιού του. Μα θα μου πείτε. Καλά δεν ξέρει ένας μοναχός, αν όχι στην αρχή, αλλά όταν περάσουν τα χρόνια, γιατί η υπακοή είναι συνεχής. Δεν ξέρει ποιο είναι το καλό και το συμφέρον και χρειάζεται συνεχώς να ρωτά. Κάθε φορά που ο μοναχός, αγαπητή μου, ρωτά τον γεροντά του, βγαίνει από το θέλημά του, από τον εαυτό του, πελεκά το σκληρό εγώ του, βοηθιέται να οδηγηθεί σύντομα στην ταπείνωση. Το θέλημά του εξαφανίζεται δίχως να χάνεται, να χάνεται η ιδιαιτερότητα του προσώπου του. Το θέλημα του γέροντος φέρει το θέλημα του Θεού. Η υπακοή μας γλιτώνει από τους χίλιους δυο υφαλοσκουπέλους και μας κάνει πιο άνετο το ταξίδι μας προς τον ουρανό. Ο σύγχρονος άνθρωπος πνίγεται και χάνεται και σκοτώνεται, Κατάταλεπορείται, γιατί δεν βλέπει να γίνεται το θέλημά του, το δικό του, το αρεστό, το οποίο και θεωρεί μόνο σωστό. Λυζης ο σημερινό άνθρωπο αδελφοί μου να υπακούει. Και έτσι αυτή την έξοδο από το ψηλό κάστρο των λύαν αγαπητών ιδεών και θελημάτων μας, δίχως την αλληλοκατανόηση και αλληλοπεριχώρηση, έχουμε ενώπιόν μας συνεχώς το μέγα κεφάλαιο που λέγεται διαταραγμένε διαπροσωπικές σχέσεις». Η ακτιμοσύνη, η δεύτερη αρετή των μοναχών, είναι και αυτή μία αρετή που οδηγεί στην ελευθερία. Απορίπτοντας ο μοναχός καθημερινός ό,τι το περιττό, και ζώντα με το εντελώ απαραίτητο, γλιτώνει από τη μεγάλη αγωνία και το φοβερό άγχος τη συνεχούς αποκτήσεως νέων πραγμάτων που στο τέλος δεν δίνουν και την προσδοκόμενη άνεση. Την παινεί ο μοναχός, την αγαπά και τη θεωρεί πλούτο. Και η παινία αυτή είναι αγαπητή γιατί του δίνει αμερημνία απλότητα και ησυχία την ακολουθεί με επίγνωση και τον βοηθά να αναπτυχθεί το κατάλληλο κλίμα που θα καλλιεργηθεί η μετεγρηγόρσεως και ησυχίες νύψη και προσευχή η παρθενία είναι κάτι που πιο πέρα από την αποφυγή των σαρκικών σχέσεων είναι η υψηλή εκείνη κατάσταση της αγνότητος, της αθωότητος των παιδιών και του προπτωτικού Αδάμ να μην σκεφτεί κακό ποτέ για κανένα, να μην κατακρίνεις, να δέχεσαι τους πάντες ως εικόνες Θεού. Οι αρετές αυτές έχουν πρόοδο και αγωνίζεται κανείς να τις διατηρήσει αυξανόμενες μέχρι του τέλους του. Ο μοναχός δι' αυτών των αρετών Φτάνει σε μέτρα αυτογνωσίες τόσο απαραίτητης, αδελφογνωσίες και θεογνωσίες. Να γνωρίσει καλά την κουβαλά μέσα του και πάνω του τόσα χρόνια. Να βρει τον κρυμμένο καλά άγνωστο εαυτό του. Να βρει μέσα του τον ίδιο τον Θεό. Τα τάλαντα που του χάρισε και να αγωνιστεί, να τα καλλιεργήσει και αυξήσει. Να γνωρίσει τις όποιες δυνάμεις του Αλλά και τις πολλές αδυναμίες του Η γνώση της αδυναμίας ξέρετε Είναι η μεγαλύτερη δύναμή μας Από την αυτογνωσία πορεύεται κανείς Στην αδελφογνωσία Στην παραδοχή του άλλου Του αδελφού του, του πλησίον Όσοι βαπτιστήκαμε στην κολυμβήθρα Στην κοιλιά της εκκλησίας Τρώμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού Είμαστε σύνεμοι Αδέλφια, ίσοι, παιδιά όλη του ενός Θεού Πατέρα. Η παραδοχή του άλλου, όποιος και αν είναι αυτός, δίχως να θέλουμε να επέμβουμε βάναυσα στα άδυτα της Ιρής Ψυχής Του, πράγμα που και ο ίδιος ο Θεός σέβεται με τόση διακριτική λεπτότητα, είναι το ένα από τα σπουδαία κλειδιά, όχι απλά της μοναχικής ζωής αλλά και της καθόλου πνευματικής διάφτης η αγάπη μου η ανυπόκριτη η υπομονετικότητα η ευγένεια η καλοσύνη και η ευφυγία να μην πικράν με τον άλλον είναι τα πρώτα σκαλοπάτια της πνευματικότητας και των αγαθών σχέσεων με τους αδελφούς μας ο μοναχός δεν είναι αγαπητοί μου αδελφοί ένας απομονωμένος άνθρωπος. Και μάλιστα συχνά παρατηρείται ένας ασκητής που έχει δεκαετίες να βγει στον κόσμο να έχει μια μεγαλύτερη κοινωνικότητα από τον πιο κοινωνικό άνθρωπο της πόλης Να είναι μόνος και να μην είναι μόνος. Και ο άνθρωπος της πόλης να συνοθείται καθημερινώς από την πολυκοσμία και να πάσχει από τόση μοναξιά σε να είναι μόνος στον πλανήτη αυτό είναι το αποτέλεσμα της κακής επικοινωνίας με τους άλλους ο μοναχός μπορεί να είναι μόνος δίχως να φοβάται γιατί έμαθε να τα πηγαίνει καλά με τον εαυτό του προσπαθεί να τα πηγαίνει καλά και με τους άλλους και με τον Θεό τα πάει καλά με τους άλλους και είναι μόνος είναι ως να είναι με τους άλλους παρόντες αν υπάρχει πρόβλημα σχέσεων με τους άλλους και μόνος να είναι κανείς θα προβληματίζεται Συνήθω για τα προβλήματά μας δεν μας στένει οι άλλοι, μα οι αυτοί μας. Οι άλλοι μας δίνουν τις αφορμές για να δούμε ότι είμαστε εμπαθεί. Όντως το Γεύσκι λέγει φτιάξε τον εαυτό σου και όλο ο κόσμος θα φτιάξει. Κάτι σχετικό λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ. Βρε την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί. Και ο Αβάσισσάκ αναφέρει πως από το να ανασταίνει κανείς νεκρούς δεν είναι κάτι το μικρότερο το να φτάσει στην απάθεια. Είναι λοιπόν καθαρά πατηρική και μοναχική σκέψη ότι όλα αρχίζουν από τον αγώνα της προσωπικής μας τελειώσεω ο οποίος έχει ευεργετική επίδραση για όλο τον κόσμο. Η θεογνωσία έρχεται ύστερα από μακρύ αγώνα. Αφού γνωρίσω τον εαυτό μου καλά, και αγαπήσω τους αδελφούς μου δίχως καμία απέτηση από εκείνου, παρά μόνο από τον εαυτό μου, θα δυνηθώ να γνωρίσω τον Κύριο και Θεό μου. Να προσληφθώ από Αυτόν, να γίνω σαν και Αυτόν, να γίνω όπως λέγει ο Άγιος Σημαίνων ο νέος Θεολόγος, κατά χάριν και κατά μέθεξεν Θεός, ότι γίνεται το σίδερο όταν πέφτει στη φωτιά, που γίνεται και αυτό φωτιά. Περιοριζόμενος τώρα στη ζωή ενός αγιορείτου μοναχού μέσα στο μοναστήρι του και μάλιστα σε ένα κοινόβιο που θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος μοναχικής ζωής, μη αναφέροντα τη ζωή σε ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι ή σε ένα κελί που είναι διαφορετική και για να μην σας κουράσω θα σας αναφέρω πως κυλά η μέρα ενό μοναχού. Με τη δική σα ώρα γιατί εμεί έχουμε τη λεγόμενη Βυζαντινή και με τη δύση του ηλίου έχουμε 12 σηκωνόμαστε το πρωί στις δύο περίπου ανάλογα βέβαια με την εποχή του έτους και όταν δεν έχουμε ορτή που το ημερήσιο πρόγραμμα αλλάζει στις 3 αρχίζει η ακολουθία στον κεντρικό ναό της Μονής το καθολικό όπως λέμε όπου όλοι οι μοναχοί προσέρχονται καθημερινά και μετά το μεσονυκτικό, τον όρθρο και τις ώρες έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Αυτά μέχρι περίπου τις 7 το πρωί. Μετά από ένα-δύο ώρο περίπου, που στο διάστημά του όσοι έχουν κουραστεί, ξεκουράζονται ή αν είναι ξεκούραστοι μελετούν, έχουμε μια μικρή ακολουθία. Αμέσως μετά προσερχόμαστε στην κοινοβιακή τράπεζα και στη συνέχεια ο κάθε μοναχός πηγαίνει στην εργασία του στο διακονημά του από το ρήμα διακονώ. Ο ένας διακονεί, υπηρετεί τον άλλον και όλοι μαζί τον Θεό. Τα διακονήματα δίνονται την πρώτη του έτους από τον ηγούμενο, ύστερα από μια σχετική συνεννόηση, όπου υπάρχει κατανόηση και σημερισμός της τυχόν ασθενίας ή ικανότητος του μοναχού, δίχως ο μοναχός να πετύχει και ο γέροντας να επιβάλει δυναστικά. Δεν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα διακονήματα, δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μοναχοί. Φορώντας το ίδιο ράσο όλοι είμαστε ίσοι. Ακόμη και ο ηγούμενος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Το ράσο είναι η ποδιά, ο σταυρός του Χριστού. Αν κανείς επιθυμούσε πρωτεία και θέση θα έμενε στον κόσμο. Στο μοναστήρι πάει κανείς για να είναι ο έσχατος, ο πρώτος διακονητής υπάρχει πάντα ο σεβασμός προς τους γεροντοτέρους πότε να δυνατούν υπηρετούνται όπως και αυτοί υπηρέτησαν άλλου. όλα τα διακονήματα είναι καλά, άγια και ευλογημένα έτσι δεν υπάρχει κακός εννοούμενο συναγωνισμός, ανταγωνισμός συμφέρον υλικό να παραρύξεις και να πορίψεις τον άλλο πράγματα που δυστυχώς συχνά συμβαίνουν μέσα στον κόσμο έτσι ένα κοινόβιο γίνεται μια πρότυπη κοινωνία ανθρώπων, ιδανική, μια κοινωνία εκτός κοινωνίας, μια οικογένεια. Ο πατέρας είναι ο εμείς τα παιδιά του και μεταξύ μας ίση. Ο γέροντας δίνει το ιδιαίτερο πνεύμα στην αδελφότητα που δημιουργείται ξεχωριστά, χαρακτηριστικά μιας μονής, δηλωτικά της οικογενειακότητος, δίχως φυσικά ο σκοπός όλων των μονών, που είναι ο αγιασμός των ψυχών να αλλάζει στις πρώτες απογευματινές ώρες ανάλογα με την εποχή παύουν τα διακονήματα και οι μοναχοί προσέρχονται στον εσπερινό ακολουθεί το δείπνο Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή στο Άγιον Όρος έχουμε αυστηρή νηστεία και η επίσημη τράπεζα τις ημέρες αυτές είναι μία μετά το δείπνο διαβάζεται στο καθολικό η ακολουθία του αποδείπνου στο τέλος του όλοι θέτουν βαθιά μετάνοια στο δάπεδο ζητώντας από τον Θεό και τους ανθρώπους συγχώρεση για τα όποια λάθη της ημέρας. Η ημέρα όπως βλέπετε ενό μοναχού αρχίζει και τελειώνει στο ναό. Ο ναός βρίσκεται στο κέντρο της μονής και στο κέντρο της ζωής των μοναχών. Δοξολογία, ευχαριστία και παράκληση είναι τα κύρια στοιχεία της προσευχής του. Κάθεται ώρε ακούραστο στο στασίδι του ο Αγιορείτης μοναχός με μια ειρηνοποιό που την ανακαλύπτει συχνά στο βλέμμα του. Τις καθημερινές η εντονό καραδοκή εφθάνει περί τις επτά ώρες και στις εορτές και πανηγύρες πολύ περισσότερες. Ένας γέροντας είπε πως ο μοναχός μέσα στο ναό είναι όπως το παιδί μέσα στην κοιλιά τη μητέρα του. Μεγαλώνει, μεγαλώνει χωρίς να το καταλαβαίνει Χωρί να κάνει τίποτε. Με τη Δύση οι μοναχοί αποσύρονται στα κελιά του. Οι ώρε που θα ακολουθήσουν δεν θα δοθούν όλε στην ανάπαυση του ύπνου. Ο κάθε μοναχό, ανάλογα με την ευλογία που έχει από τον γέροντα, θα γεμίσει τι ώρε του με μελέτη, ανάγνωση τη Αγία Γραφή, του Ψαλτηρίου, του Συναξαρίου, ενό ασχετικού κειμένου με και προσευχή. Η αγαπητή προσευχή των μοναχών. Είναι η λεγόμενη νοερά που γίνεται με το κομποσχήνι και σε κάθε κόμπο του κομποσχήνιου επαναλαμβάνεται η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Μια προσευχή εύκολη, περιεκτική όλων των ετοιμάτων της ανθρώπινης ψυχής δοκιμασμένης του αιώνας. Όλα αυτά γίνονται πάντοτε με την ευλογία του γέροντος τι και πόσο θα διαβάσει και θα προσευχηθεί ο καθένας. Υπάρχουν μοναχοί που κοιμούνται μόνο δύο ώρες το 24ωρο. Αυτή η εκούσια άσκηση, η νυχτερινή αυτή εργασία βοηθά το μοναχό να καθαρίσει τον νου του και να είναι σε συνεχή εγρήγορση. Και όλα τούτα γίνονται καθημερινά. Εφτάσε. He EN Είναι αλήθεια πως εξωτερικά η μοναχική ζωή είναι η επανάληψη των ίδιων κάθε μέρα πραγμάτων. Μέσα όμως από την επανάληψη αυτή δεν έρχεται μονοτονία και η ζωή δεν γίνεται ρουτίνα. Όταν κάποιος νέος στα Αρχονταρίκη της μονόπετρας ρώτησε Πώς δεν βαριόμαστε με το να κάνουμε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα το απάντησα με τα λόγια ενός γέροντος Κάθε μέρα βγαίνει ο ήλιος μα δεν τον βαριόμαστε Δεν λέμε ποτέ Ε, ήλιες, βαρέθηκα μη βγαίνει σήμερα Έτσι και για τη ζωή του αριθμού μοναχού Ο ναός το διακόνημα, το κελί Του δίνουν φως και δεν τον κουράζουν Κάθεται στο ναό και ενώ κάθε μέρα ακούει τη Θεία Λειτουργία, ξαφνικά ανοίγει ένα παραθυράκι στο νου του και νιώθει τότε καλά τι σημαίνει ένα Κύριε Λέισον». Σαν να τα ακούει για πρώτη φορά. Όπως μου λέγει ένας μοναχός, έχω 54 χρόνια στο Άγιο Όρος και χθε το βράδυ κατάλαβα του Κύριε Λέισον». Στο διακόνυμα προσπαθεί να συνεχίζει την προσευχή του και στο κελί του, γίνεται η συνέχεια της λειτουργίας ένα μικρό κελί γίνεται τόσο μεγάλο τόπος αγαπητός εθρίες και εκινήσεως για ουράνια, ταξίδια η κάθε ημέρα του μοναχού είναι σαν η πρώτη και η τελευταία της ζωής του κάθε ημέρα ξεκινά ένα καινούριο αγώνα με τον ενθουσιασμό του αρχαρίου και κάθε βράδυ αναπαυόμενο σκέπτεται πως ίσως αυτή να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής του. Η σκέψη αυτή είναι λυτρωτική, σωστική. Δεν αφήνει περιθώρια για όνειρα και αποθήκευση θησαυρών, δίνει στην ψυχή κατάνοιξη, μετάνοια, αίσθηση της ματαιότητος του κόσμου. Η κατάσταση αυτή του μοναχού χαρακτηρίζεται στην ασκητική ορολογία με την ωραία λέξη χαρμολίπι, Χαρά, γιατί έχω την ελπίδα μου στον Θεό και έτσι δεν φοβάμαι τίποτε και λύπη, γιατί με τα τοπήματα μου λύπησα τον Θεό. Υπάρχει αγωνία στον αγώνα του μοναχού, αλλά όχι άγγος. Υπάρχει λύπηση και μνημόνευση των ανομιών, μικρών ή μεγάλων, αλλά όχι εντρίφηση σε αυτές και απόγνωση από αυτές και συμπλέγματα ενοχών. Το ένδυμα του μοναχού, παρά το μελανό του χρώμα, είναι ένδυμα νίκη και χαράς. Μοναχός δεν είναι αυτός που χαίρεται, αυτός που ψάχνει να βρει, γιατί δεν είναι χαρούμενος. Περιδιαβαίνοντας κανείς τα μυροβόλα μονοπάτια του Αγίου Όρους, τους ποτισμένους από πολλούς ασχετικού υδρότες δρόμους της ερήμου και τα προάβλια των αρχαίων ιερών μονών, συναντά... Πρόσωπα νέων και ηλικιωμένων Που έχουν όλοι ένα κοινό Τόσο κοινό σαν το ίδιο ράσο που φορούν όλοι Μια άιλη χαρά Μια χαρά ξένη Μια χαρά για την οποία πλαστήκαμε Μια χαρά σοβαρή Απάβγασμα της εσωτερικής νυνεμία και γαλήνης Ήλθε μία ομάδα φοιτητών σε ένα μοναστήρι Και φεύγοντας πλησίασε έναν γέροντα, ένα φοιτητή για να του πει «Πάτερ, εμείς ήλθαμε εδώ να πράσουμε την ώρα μας να κορυδεύσουμε κανένα μοναχό και να φύγουμε δεν πιστεύουμε, είμαστε αναρχικοί τους χαμογέλασε ο μοναχός Πήρε, πήραν θάρρος και συνέχισαν αλλά βλέποντας αυτή τη χαρά των μοναχών λέμε αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να κάθονται στην τύχη και να φιλάνε ντουβάρια. Ούτε κουτί ούτε ανόητοι φαίνονται. Κάτι το σημαντικό συμβαίνει εδώ πάνω και τους δίνει αυτή τη δύναμη της μεγάλης χαράς. Φεύγουμε από το Άγιον Όρος αν όχι ενθουσιασμένοι, πάντως αρκετά προβληματισμένοι. Ένα σύγχρονο ασκητής μας έλεγε «Σε μια ζυγαριά με δύο δίσκους» Από τη μια μεριά θέτουμε όλες τις χαρές του κόσμου Ό,τι θεωρεί ο κόσμος χαρά Ιδονές, πλούτη, πτυχία κλπ Και από την άλλη τη μισή χαρά μου Και η ζυγαριά γέρνει προς τα μένα Αυτά μας έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος Αυτά δεν είναι λόγια για να δημιουργούν εντυπώσεις Αλλή μόνο αν οι μοναχοί ψεύδονται είναι καταστάσεις πραγματικές, αληθινές, σημερινέ. Ο Άγιος Ιλουανός που εκοιμήθη το 1938 στη Μονή του Αγίου Παντελεήμανος έλεγε «Θεέ μου, μη μου δώσεις άλλη χαρά γιατί αν βαστίξει ένα λεπτό ακόμη η καρδιά μου θα σπάσει από την πολλή χαρά». Ίσως είχουν παράξενα στα αυτιά τα λόγια αυτά είναι γιατί, αδελφοί μου, λησμονήσαμε την ορεότητα της πνευματικής ζωής. Δυσκολέψαμε μόνιμα στα πράγματα, φτιάξαμε μια ζωή άχαρη και το αφύσικο το κάναμε φυσικό, το παράλογο λογικό, το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Η κατάσταση της χαράς των μοναχών δεν είναι μια συναισθηματική κατάσταση, αλλά κάτι το μόνιμο και κάτι που απορρέει από τη σχέση μας με την πηγή της χαράς που είναι ο Χριστός. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο που πολύ έχει παρεξηγηθεί από τον κόσμο, ακόμη και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και ίσως με αυτά που είπα παραπάνω να σας δημιούργησα και ερωτήματα. Λέγουν πολλοί, είναι βαριά οι καλογερικοί. Και να που έρχομαι και σας μιλώ απόψε για χαρά, ειρήνη, άνεση και ελευθερία στην αρχή της Αρακοστής Είναι βαριά η καλογερική αγαπητή μου για αυτούς που δεν τη γνώρισαν πραγματικά Αν κανείς δεν ακολουθεί αυτό που κάνει με βαθιά επίγνωση, αγάπη και υπομονή δεν το χαίρεται Έτσι είναι όχι μόνο για το μοναχισμό αλλά και για ό,τι γίνεται στη ζωή Ένα άλλο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι αυτό το βαρύ αν το που πλακώνει την καρδιά του, με το να μην είναι ευχαριστημένος με αυτό που κάνει. Ο μοναχός, σηκώνοντα τον ελαφρύ και χριστό ζυγό του Χριστού, χαίρεται και συσταυρούται μαζί του, γιατί γνωρίζει καλά πως αυτή η ολίγο χρόνιο θα του δώσει αιώνια η δουνή. Η δουνή ψυχής που αρχίζει από αυτή τη ζωή. Ο Αββάς της αρχαίας ερήμου έλεγε πως οι μοναχοί με την άσκηση που κάνουν δεν είναι σωματοκτόνη, αλλά παθοκτώνοι. Ζώντας ο μοναχός αυτή τη χαρά, αγωνιζόμενος καθημερινά να νικά τα πάθη και στη θέση τους να θέτει τις αρετές, προχωρά προς το σκοπό του που είναι η θέωση. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η μοναχική ζωή τη ρίζες της έχει στο Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας δεν έγραψε άλλο Ευαγγέλιο για τους μοναχούς, και άλλο Ευαγγέλιο για τους λαϊκούς Από όλου αυτά που γράφει και όλοι μας έχουμε τις δυνάμεις να τα πραγματοποιήσουμε Θα ήταν παράλογος ο Χριστός αν, αν μας ζητούσε πράγματα απραγματοποιητά και ανέφικτα Θέλω να πω με αυτά ότι δεν πρέπει ποτέ να υπάρχει διάσταση μεταξύ μοναχών και λαϊκών Όλοι πορευόμαστε προς τον Θεό ο καθένας με τις δυνάμεις και τον τρόπο του παράδειγμα οι Άγιοι της Εκκλησίας έχουμε μαγείου εγκάμους, αγάμους, μοναχούς, κληρικούς, πλούσιους, φτωχούς νέους, γέρους, από τη Δύση, από την Ανατολή όλοι οι άνθρωποι, όλα τα γέννη, όλα τα επαγγέλματα όλοι οι χαρακτήρες, μορφωμένοι και αμόρφωτοι έξυπνοι και αφελείς, αν το θελήσουν, φτάνουν στο Θεό θα ήταν άδικο ο Θεός αν είχε αποκλείσει μία κατηγορία ανθρώπων από τη σωτηρία. Έτσι οι μοναχοί δεν θα πρέπει να λυσμονούν τον κύριο σκοπό του έργου τους, τη θυσιαστική προσευχή υπερπάντων και οι λαϊκοί να μην κατηγορούν τους μοναχούς ως φιγόπονους και οκνηρούς και ρυψάσπιδες γιατί δεν είναι αλήθεια έτσι. Οι μοναχοί εργάζονται και κοπιάζουν πολύ για τη συντήρηση και διαφύλαξη κοιμηλίων πολιτήμων, θησαυρών εκτιμήτων παραδόσεων ιερών, αυτών των δυνατών εύρων και αγίων φυλακτών του γένους μας, της εκκλησίας μας. Δεν θα πρέπει οι μοναχοί να έχουν υπεροχή ως προς τους λαϊκού. όταν στους πρώτους αιώνες μερικοί μοναχοί οι υποτιμούσαν τον γάμο, καταδικάστηκαν από την εκκλησία. Αλλά και οι λαϊκοί θα πρέπει να σέβονται αυτόν τον μακρύ και μυστικό αγώνα των μοναχών μέσα στην ενότητα της Εκκλησίας μας Μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων Του Αγίου Πνεύματος του Πανσθενουργού Δεν υπάρχουν περιθώρια για διαμάχες και διαφορές Παρά μόνο αλληλοεκτίμηση, σε σεβασμός, Ενότητα πλήρης, αγάπη άμετρη, ελευθερότρια ειρήνη Λέγε. εν αυτον εν χορδες και οργάνω, εν συνειν αγκάλλεται η εκκλησία φιλάνθρωπαι τον ίνθιο και κτίστη αυτης το ταυτήν θεληματήν ο Θεό πρεπεστάτον εξ ειδόλων πλάνης λυτρών σαμένον και σαυτόν αρμό σαμένον τιμή ο αίματιμ φεδρός απολαμβάνουσαν Τον εικόνων και γέρουσαν σε ύμνη και δοξάζει. Αγαπητοί μου, συγχωρέστε με αν σα κούρασα, δεν ήταν στι προθέσει μου. Δεν ξέρω αν απόψε κατάφερα να σα μεταφέρω κάτι από τη δροσοβόλο ωραιότητα της ζωής μας, της ζωής μας τον Ιερό Άθωνα. Δεν μιλώ για τον εαυτό μου, μη παρακαλώ παρεξήγηθώ. Μιλώ για μία ξένη βιωτή, αγγελομίμητη, χαριτωμένη. Είμαι αμαθής δίχως πνευματικά βιώματα, δεν τα καθόλου, και δεν έχω έτσι τη δύναμη να σας μετουσιώσω το βαθύτατο νόημα αυτής της ουράνιας ζωής. Καμία περιγραφή δεν μπορεί να αποδώσει την πραγματικότητα. Στάθηκα σε ορισμένα εξωτερικά πράγματα. Φοβήθηκα να εισέλθω στην ουσία. Το αγιονόρος κυρίω, κυρίως, όπως έχει υποθεί, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Είναι η μυστική εκείνη ζωή που συντελείται σε σκοτεινά κελιά και χαράδρες από επίμονους αγωνιστές του πνεύματος, που μεταβάλλουν τις νύχτες σε μέρες, που μουλιάζουν και γουβιάζουν την πέτρα και την κάνουν ανθή. ανθεί. Μπορεί να έρθει κάποιος επισκέπτης στο Άγιον Όρος και να συναντήσει ένα μοναχό ατιμέλι, το κουρελί ακτένιστο παχύ και να πει «Μα εδώ ήλθα να μου μιλήσουν για το Θεό». Και τι μοναχός είναι αυτός Και ο μοναχός αυτός Που δεν δημιουργούσε καταρχάς καμιά καλή εντύπωση Να είναι ο καλύτερος μοναχός Πολύ καλύτερος από αυτούς που σας μίλησαν Και μάλιστα ωραία Αν εγώ σκεφτώ για μια στιγμή τώρα που σας μιλώ Α, τι ωραία που τα λέω Και θα με εκτιμήσουν και θα με συγχαρούν οι άνθρωποι Είμαι ένα αποτυχημένο μοναχό. Αναπτύσσω τις σχέσεις και τις κουβέντες μου ως προς εσάς και όχι ως προς τον Θεό. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο κακό, είναι ανθρώπινο. Αλλά ο μοναχός κοίτα να ξεπεράσει τα ανθρώπινα και να εισέλθει στα θεϊκά. Πράγματι, η ζωή του μοναχού για τον ορθολογιστή άνθρωπο είναι παράξενη και κάπω παράλογη. Ο μοναχός ζει μια ζωή εντελώ διάφορη από τον κοσμικό άνθρωπο. Ο κοσμικός ζει πολλές φορές για την επιτυχία, τη θησάβρηση, την άνοδο, τη δόξα. Ο μοναχός αντίθετα. Όσο λιγότερα έχει, τόσο πιο ευχαριστημένος και ελεύθερος είναι. Ζει δίχο όνειρα ως νεκρός, δίχως προγράμματα και μακρινά σχέδια. αλλά Αυτή η εκούσια νέκρωση υποταγή και δέσμευση του δίνει αδελφοί μου μία απερίγραπτη ευρυχωρία και το μικρό κελί του γίνεται πλατής και κένος έτσι ο μοναχός ζει άνετα δίχως γονεί, φίλους μες περιπάτου περιπάτους κλπ όχι ότι αυτά είναι κακά αλλά την παρηγορία που δίνουν όλα αυτά την αντικαθιστά η ουράνια παραμυθία που είναι σε ύψιστο βαθμό πιο δυνατή και πιο ασύγκριτη. Έτσι ο μοναχός ζει χρόνια πολλά, δίχως να φεύγει από τον τόπο του και δίχως να τον κουράζει. Μας διηγούνταν πως προ ετών εκοιμήθη ένας μοναχός σε ηλικία 115 ετών με πλήρη υγεία μέχρι τέλους. Στο Αγιονόρος ήρθε 15 χρονών και επί 100 χρόνια φορούσε το τίμιο του μοναχουένδημα δίχως να βγει ποτέ έξω από το Άγιον Όρος. Δηλαδή είχε 100 χρόνια να δει γυναίκα, 100 χρόνια να φάει κρέας, δεν είχε δει αυτοκίνητο και είχε μια τόση χαρά που θα πεθάνει. Ένας σημονοπετρίτης γέροντας 40 χρόνια κοιμόταν στο σκαμνί ή στην καρέκλα και όλη τη νύχτα μελετούσε και προσευχόταν. Αυτό ήταν ο μακαριστός γέροντας ιερώνυμος σημονοπετρίτης που εκοιμήθη στις αρχές του 1957 στο μετόχι τη Σιμωνόπετρας στην Αθήνα, τον Θή τον Ναό της Θείας του Κυρίου Αναλήψεως. Βλέποντας αυτήν την εκούσια άσκηση των μοναχών ο Θεός, σκύβει και βλογεί το πλάσμα Του, δίνοντα Του πλούσια χαρίσματα. Όχι πάντοτε κατά την αξία Του, αλλά κατά το άπειρο Θείο, και μεγάλο έλεος του Παναγάθου και Πανικτήρμανος Θεού αυτή τη ζωή ενός του Μοναχού που ακατάφερτα απόψε επιχείρησα να παρουσιάσω στην πολλή αγάπη σας σας προσφέρω αδελφοί μου αγαπητοί ως ένα άνθος από το περιβόλι της Πανεγία της καρδιάς σας να της μοιρώνει τις μέρες αυτές της Σαρακοστής να σας δροσίσει και να σας ευωδιάσει όλες τις ημέρες της ζωής σας. Στις γνωστές δυσκολίες της πόλεως ο καθένας, στο μέτρο του δυνατού, μπορεί να δώσει ευκαιρίες κατάλληλες στον εαυτό του και να δημιουργήσει υγιείς αιστείες στον χώρο που κινείται, ώστε να ξελαχανιάζει από το κυνηγητό της ζωής, να ξανασάνει και να χαίρεται το πολύτιμο δώρο της ζωής, με κέντρο πάντα τον ειρηνοδότη και φωτοδότη Θεό, δημιουργώντας ένα μικρό κελάκι στο σπίτι του, στο γραφείο του, στον τόπο του και ζώντας αυτήν την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην προσωπική του ζωή, στην καρδιά του, στην προσευχή του, στο νου του, όπου θα παίρνει φως και μια άλλη διάσταση για να ευλογεί και δοξάζει παντοτινά το Θεό. Σα ευχαριστώ που προσεκτικά με ακούσατε και απόψε. Ευχαριστίες και στον αγαπητό ηχολύπτη κύριο Τάσο Παπαδημητρίου. Καλή και ευλογημένη Σαρακοστή, ψυχοφελή και καρποφόρα αδελφή μου αγαπητή. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. από τον Ιερό Άθωνα με τον μοναχό Μωυσή Αγιοριτή.